Ακριβία μια χαρά είναι! Μια χαρά είναι! Μια χαρά τα πάει μυθιστάκι! Μια χαρά από την Πτολεμαϊδα, είναι η συμπολίτησά μας αυτή, η οποία όταν ο δημοσιογράφος τη ρωτάει, τα βλέπει όλα πολύ καλά, τα βλέπει μια χαρά και για την ακρίβεια δεν αντιμετωπίζει κανένα θέμα, στη Λαϊκή ήταν, με κάτι ψώνια γύριζε και δήλωσε ότι τα πάει μια χαρά ο Μητσοτάκης, όπως έχουμε πει και σε άλλες αντίστοιχε περιπτώσεις, νομίζω συμφωνούμε όλοι ότι τα πάει μια χαρά ο Μητσοτάκης, σε όλους τους τομείς και στο συγκεκριμένο τομέα που είναι η ακρίβεια, τα χρήματα, η τσέπη, το πρωτοφόλι, συντάξεις, μισθή, βάλτε ό,τι θέλετε πίσω από όλα αυτά και πρέπει να είμαστε και υπερήφανοι, εμείς πάμε και ένα βήμα παραπάνω, δηλαδή δεν είμαστε μόνο χαρούμενοι, είμαστε και υπερήφανοι όπως μας προτρέπει ο υπουργό. Η που έχουμε πάει πάρα πολύ γρήλα και είμαστε Όχι, στον Υπάρχει κριτική σχετικά με την απορροφητικότητα του Ταμείου. Η Ταμίου Ελλάδα αναπτύσεις. είναι στι 5 πρώτε χώρε όλη την Ευρώπη. Τι κριτική να υπάρχει. Στις ε, το πέρα πέρα. Ξέρετε ότι υπάρχουν μελέτε, δεν είναι από την κοιλιά μου, αλλά θέλω να, να Ελλάδα, πάμε αγώ, σε ένα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα. Έλα, ξέρω η για να Η Ευρωπαϊκή που μετράει 27 την του Η Ελλάδα πρώτη πεντάδα. τα Αυτό είναι η Ελλάδα που τα πάει ο Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά είναι μπουρδε. Αυτά είναι μπουρδε. Για να ξέρω ακόμη τι κάνει αυτή η κυβέρνηση για να είναι περήφανος. Δεν είστε υπερήφανοι. Οι Έλληνε είμαστε όλοι υπερήφανοι γιατί κάνει κυβέρνηση πράγματα σε πάρα πολλού τομεί και στην Ακρίβεια, που είναι χαρούμενη κυρία από την Τολεμαϊδα και στην απορρόφηση των κονδυλίων από την Ευρώπη, γιατί έχει ένα κατάστοιχο εκεί η Ευρώπη και μετράει. Μετράει τι χώρε. Εκεί είμαστε πέμπτη λοιπόν. Τα πάμε πάρα πολύ καλά και αισθάνθηκε την ανάγκη ο Άδωνη στην Γιαμάλι, προχτές στο Μέγα. στην εκπομπή της, να μα ενημερώσει για να ξέρουμε όλοι για ποιο λόγο είμαστε υπερήφανοι, γιατί μέχρι τώρα ήμασταν υπερήφανοι, αλλά δεν ξέραμε τον λόγο. Ενώ τώρα ξέρουμε ποιος ακριβώς είναι ο λόγος, μάλλον είναι δύο οι λόγοι. Ο ένας είναι αυτός, στην απορρόφηση, και ο άλλος είναι τα νοσοκομεία. Επειδή Έτσι. είπατε ότι ο Έλληνας Άρα. πρέπει να νιώθει υπερήφανος φυσικά, για αυτά που κάνει η κυβέρνησή του. Δηλαδή μας λέτε ότι <συστά> μπαίνει Έλληνας αυτή τη στιγμή και η Ελληνίδα σε δημόσιο νοσοκομείο και νιώθει υπερήφανος, υπερήφανη. Φυσικά, σε πάρα πολύ. Αυτοί που σας στέλνουν μηνύματα. σε πάρα πολύ Δηλαδή μας λέτε ότι μπαίνει Έλληνας αυτή τη στιγμή και η Ελληνίδα σε δημόσιο νοσοκομείο και νιώθει υπερήφανος, υπερήφανη. Σε πάρα πολύ νοσοκομεία. Μια χαρά τα πάει ο Σε πάρα πολύ νοσοκομεία. Σε όλα, τι σε πάρα πολλά. Εγώ προχθέ ήθελα να αισθανθώ περήφανο. Πέρναγα έξω από τον τζάνιο μπήκα μέσα, αισθάνθηκα μια περηφάνεια. Μα τέτοια περηφάνεια είχα να την αισθανθώ πριν 20 μέρε όταν είχα μπει στον Ευαγγελισμό. Για να ξανααισθανθώ περήφανο. Έτσι λοιπόν, καλά να τα λέει για, τους, ε, για την απορρόφηση των κονδυλίων στην Ευρώπη και τα λοιπά, Αλλά να τα λέει. Ότι και να λέει ότι είμαστε περήφανοι για όλα αυτά που συμβαίνουν στα νοσοκομεία. Τώρα θα το κάνουμε ραδιοφωνικά, δεν μπορούμε να πάμε σε κάποια νοσοκομεία. Θα πάμε όμως μέσω των, του ρεπορτάζ, το Μέγκα πάλι το έκανε, θα κατασκευάσετε τις εικόνες με τη φαντασία σας. Δεν είναι δύσκολο, άλλωστε όποιος έχει περάσει από το νοσοκομείο μπορεί άνετα να φτιάξει και τις δικές του εικόνες. Και θα πάμε στα νοσοκομεία ραδιοφωνικά για να νιώσουμε όλοι περήφανοι. Στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα, οι τρύπε στου στίχου μοιάζουν να είναι μόνιμο δεκόρ. Ασανσέρ δεν λειτουργούν και πολλέ σωληνώσει είναι σάπιε και σκουριασμένε. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανο του πώ πηγαίνουμε. Στι σκάλες μπορεί κανεί να βρει παρατημένα από σκουπίδια μέχρι χρησιμοποιημένε μάσκε. Το υποκράτιο δεν αποτελεί εξαίρεση. Θλιβερέ εικόνε όπου και να γυρίσει κάποιο το μάτι. Η υγρασία έχει μετατρέψει του στίχου σε ερήπια. Τα σκουπίδια έχουν δημιουργήσει ένα μικρό βουνό έξω από τα Μεσχόλητε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανο του πώ πηγαίνουμε. Σκουπίδια συναντά και στου πέριξ χώρου του νοσοκομείου, δίπλα σε φιάλες. Στο νοσοκομείο Ελπή, φαίνεται ότι όσοι βρίσκονται στον χώρο παίζουν το κεφάλι του κορώνα γράμματα. Μεσχόλητε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανο του πώ πηγαίνουμε. Προσοχή. Σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού από πτώση σοβάδων και γύψινων από τη στέγη του κτηρίου. Αναγράφει προειδοποίηση έξω από μια όχι και τόσο σύγχρονη πόρτα σε κτίριο που μπενοβγαίνουν συνεχώ ασθενεί και γιατροί. Σε αυτό το σημείο, στι πρόσφατε βροχοπτώσει, η οροφή έσταζε μέσα στου διαδρόμου του νοσοκομείου. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είμαι περήφανο πώ πηγαίνουμε. Από το πρόσφατο Μπουρίνη δεν γλίτωσε ούτε το Έλενα Βενιζέλου. Τα υπόγεια πλημμύρισαν, όπω και το νοσηλευτικό γυναικολογικό τμήμα. Αυτό ο χώρο δεν είναι από κάποιο παρατημένο κτίριο. Σε αυτόν τον θάλαμο νοσηλεύονται λεχώνε. Δηλαδή, μα λέτε ότι μπαίνει Έλληνα σε αυτή τη στιγμή και η Ελληνίδα σε δημόσιο νοσοκομείο. και νιώθει υπερήφανος, περιφανή. Yeah, σε πάρα πολλές γραμμίες. Δεν νιώσατε υπερηφάνια, ραδιοφωνική πάντα, αλλά τι νιώσατε την υπερηφάνια, το συνέστημα είναι το ίδιο, ειδικά στο Ελπής, που έχουν βάλει και ταμπέλα που γράφει «Προσέχτε πέφτουν ντουβάρια». Δεν το λέει έτσι, εγώ τερμηνεύω, κίνδυνο τραυματισμού. Αυτό το λέει έτσι. Ίσως στο νοσοκομείο και να τραυματιστεί είναι δίπλα τα χρειαζόμενα οι γιατροί, ό,τι πρέπει. Οπότε, πολύ σωστά το αφήνουν ρημάδι, το συγκεκριμένο νοσοκομείο, ώστε να πέφτουν οι τύχοι, τα ντουβάρια, να τραυματίζουν οι άνθρωποι και να τους νοσηλεύουν μέσα. Οι γιατροί... Τι λένε συνήθω, Ποιο είναι το κυβερνητικό αφήγημα τα τελευταία χρόνια σε όλα τα αρνητικά και είναι πάρα πολλά που υπάρχουν στον τόπο σε όλου του τομεί, γίνεται αμέσω η σύγκριση με το τι γίνεται στι άλλε χώρε του εξωτερικού. Έχουμε ακρίβεια εμεί, σου λένε ναι, αλλά οι Χούθοι φταίνουν γι' αυτό. Ο πόλεμο φταίει γι' αυτό. Η Ουκρανία φταίει γι' αυτό. Έχουμε ακρίβεια στο ρεύμα, ε, εκεί επικαλούνται την Ουκρανία, την, τον αέρα, τη ζέστη, κάποιο άλλο φταίει. Ή κάνουν τη σύγκριση. Με άλλες χώρες στην πανδημία, θυμόμαστε ότι το Βέλγιο ήταν πίσω από μας ενώ είναι μια προηγμένη χώρα, στα δε εμβόλια κάνανε σύγκριση με το πώ η Γερμανία έκανε τα εμβόλια και βγάζαν πάντα πρώτη την Ελλάδα, ή αν δεν βγαίνει πρώτη η Ελλάδα, τουλάχιστον να συμβαίνουν και αλλού αυτά. Αυτό ακριβώς έγινε προχθέ και με τα Ράτζα. Τώρα, το αν σε κάποια νοσοκομεία στην εφημερία είχαν ράτζα, θα σα πω ναι, μπορεί να συμβεί, αναμφίβολα. Ναι, από τι εφημερίε μπορεί να υπάρξουν ράτζα. Δεν ξέρω πολλά συστήματα στην Ευρώπη που να μην έχουν ράτζα στην εφημερία. Προχθέ ανέβασα ένα. και μάλιστα σήμερα το ξανανεβάσω, να μου το θυμίσετε ένα άρθρο το, και εικόνε προχθέστινέ από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο νοσοκομείο του Λονδίνου, οπότε ήταν γεμάτο ράτζα. και εικόνες προχθέσινες από την εφημερία στο Λονδίνο, στο μεγαλύτερο νοσηκόμιο του Λονδίνου, οπότε γεμάτο ράτζα. Λοιπόν, το Λονδίνο έχει φτερά στους τηλεφωνικούς θελάμους. Το Λονδίνο έχει ποντίκια. Εδώ είναι ο ποιητής τηλέμαχος Χιτήρης, ο οποίος έχει γράψει μια ποιητική συλλογή, εδώ το απόσπασμα είναι «Το Λονδίνο», Ε, και ε, δεν ήξερε τότε που τα έγραφε όλα αυτά, 20 χρόνια πριν, μπορεί και παραπάνω, και μας πληροφορούσε μέσω τη πίεση πάντα ότι το Λονδίνο έχει ποντίκια. Τώρα ήρθε ο Άδωνο να μα πει ότι το Λονδίνο έχει και ράτζα. Ράτζα. το Λονδίνο, δεν έχουμε μόνο εμείς εδώ, να νιώθουμε ικανοποίηση, υπερηφάνεια. Ότι και μια από τι μεγαλύτερε πρωτεύουσε του κόσμου, τα νοσοκομεία του, το μεγαλύτερο νοσοκομείο, όπω είπε του Λονδίνου, έχει ράτζα. Όλοι εσεί που είστε σε κάποιο ράτζο, έχετε περάσει κάποιο ράτζο ή θα μπείτε σε κάποιο ράτζο τι επόμενε μέρε, να σκέφτεστε πάντα ότι στο Λονδίνο περνάνε πολύ άσχημα και ότι και οι Λονδρέζοι μπορεί να ξεροσταλιάζουν σε κάποιο ράτζο, ίσω και δίπλα σε ψήκτη. Ε, κάποια στιγμή το είχαμε καλύψει αυτό. Είχε ψήκτη δίπλα, ήταν και το ράτζο ακριβώς δίπλα και πήγαιναν εκεί, πετιόντουσαν και τα νερά πάνω στον άνθρωπο, στον ασθενή. Αλλά έτσι είναι αυτά φαντάζομαι και στο Λονδίνο θα έχουν ψήκτε εκτός από ποντίκια και από Ράντζα. Ναι, μπορεί να συμβεί. Άμα πάει πολύ ταυτόχρονα με εφημερία, κάπου, να βάλει το Άρα ξέρεις, να μάθουμε σκομός. να ζούμε με τα και με τι τεράστιε ξέρουμε πάντα. Δεν, δεν, δεν, δεν εσείς... αν μικρότερο σε, μικρότερος, σε μικρότερος ηλίκη, δεν Άρα, πάντα είχαμε ράτζα. Άρα τι περιμένουμε από μια κυβέρνηση να καταργήσει τα ράτζα, γιατί να τα καταργήσει έτσι, καταργεί την παιδική μα ηλικία. Και εγώ, όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, πάντα μιλούσανε για ράτζα, και τα τελευταία 20 τόσα χρόνια που κάνουμε αυτή τη δουλειά, πάντα το θέμα των ράτζων είναι στην πρώτη γραμμή. Κάθε υπουργό που έρχεται λέει θα τα καταργήσει. Τώρα τελειώσαμε και με αυτό. Δεν έχουν καμία απολύτω ευθύνη, δεν έχουν και καμία ενοχή και καμία έννοια. Κάνουν τη σύγκριση με το εξωτερικό. Πάντα είχαμε ράτζα, θα έχουμε και τώρα ράτζα τέλο. Ενώ μέχρι τώρα ερχόταν κάποιο υπουργό και έλεγε πρώτο στόχο να καταργήσουμε τα ράτζα, εφημερίε και διάφορα τέτοια. Επειδή έχει το Λονδίνο, επειδή υπάρχουν και αλλού μαζί με τα ποντίκια, δεν καταργούμε ούτε τα ράτζα ούτε και τα ποντίκια, που δεν υπάρχει και προεκλογική δέσμευση για τα ποντίκια. Αυτό τώρα με το Λονδίνο. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν οι ώρε αναμονής στην, στα εξωτερικά γιατρία, στα επίγοντα. Τότε ήταν η Γαλλία το μέτρο σύγκριση. Να φέρνω άλλο παράδειγμα Υπάρχει μια γνωστή δημοσιογράφος Η κυρία Μαρία Δαναξά. Δεν είναι φίλη Νέα Ν.Δ. ούτε φίλη του Αδόνητος Γεωργιάδου Τι ξέρετε την κυρία Δαναξά Αξά φαντάζομαι Έχω ανεβάσει άρθρο της κυρίας Δαναξά πριν από 10 μέρες Που παρουσίαζε τους μέσου χρόνους αναμονής Ορισμένα νοσοκομεία στην εφημερία στη Γαλλία Μέσος χρόνους αναμονής 22 ώρες Μπράβο 22 ώρε. Εμεί είμαστε 8, σύμφωνα με τα όσα είχε πει τότε. Άρα είμαστε πολύ τυχεροί γιατί και στο Λονδίνο έχουν ράτζα που να τρέχει τώρα, που να πηγαίνει και στη Γαλλία έχουν 22 ώρε. Εμεί έχουμε 8, είμαστε πιο πάνω από αυτού. Και γενικώ είμαστε πέμπτη στην απορρόφηση κονδυλίων. Νομίζω είναι η καλύτερη χώρα για να ζει κανεί. Του έχουμε ξεπεράσει όλου. Ποιε Δανείε, ποιε Σουηδίε, ποιε Νέε Ιλλανδίε, γιατί και έχουν κάτι πρόοδου. Τίποτα. Σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον γαλαξία, με αυτή την κυβέρνηση πάντα. όπως τα περιγράφουν οι υπουργοί τη, είμαστε πρώτοι και πιο πρώτοι όπως έχουμε ακούσει δεν γίνεται να πάμε αυτή τη χώρα θέλει να την κυβερνήσει μεταξύ άλλων και ο Παύλος Πολάκης η μέχρι τώρα διαδρομή μου και η εμπειρία μου με έχει εξοπλίσει με την απαραίτητη γνώση για να μπορέσω να ηγηθώ στην εκπώνηση ενός προγραμματικού σχεδίου για να μπορέσει να δημιουργήσει την κοινωνική συμμαχία που ο ΣΥΡΙΖΑ να ξαναγίνει κυβερνός αδύναμη. Κουράστηκα να κουβαλώ νερό στους ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα. Και είπα να βγουν μπροστά. Και αυτό κάνω. Κουράστηκα να κουβαλώ νερό στους ανθρώπους που αποδείχτηκαν πιο μέτρια από μένα. Και είναι πάρα πολύ αυτοί μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ εννοεί και τον Τζίπρα. Γιατί όπω τον ακούσαμε πρόσφατη το Σαββατοκύριακο ομιλία του, είπε ότι κουράστηκε να κουβαλάει νερό σε πιο μέτριου από αυτόν. Ο πρώτο μέτριο ήταν ο Κασελάκης τον οποίο τον είχε στηρίξει πέρυσι. Μετά νιώσε, λέει γι' αυτό. Άρα για να αναφέρεται σε μέτριου και την κούρασή του, να μα την περιγράφει με το νερό που κουβαλούσε, σίγουρα ήταν ο Κασελάκη. Ο προηγούμενο. Ήταν ο Τσίπρας, δεν έχουμε πολλού. Έβαλε πληθυντικό, δεν είπα. Κουράστηκα να κουβαλάω στο μέτριο. Είπε στου μέτριου, πιο μέτριου από τον ίδιο. Δεν είναι και δύσκολο δηλαδή, να είναι κάποιο πιο μέτριο από τον Πολάκι. Αλλά όμω, εδώ μάλλον αναφέρεται και στον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα μπούμε στο BET. Δεν, δεν μπορούμε να ερμηνεύσουμε το BET και μάλιστα τέτοιου βεληνικού και τέτοιου μεγέθου. Έχει τεθεί ένα θέμα στην προεκλογική εσωτερική διαδικασία του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό το μαλλιοτράβηγμα που γίνεται και το παρακολουθούμε live, ένα ωραίο reality, χωρί να είναι reality, χωρί παρουσιαστή δηλαδή, χωρί τη δομή του reality, αλλά με τη σφαγή και το κατηναριό που υπάρχει στα reality. Έχει τεθεί ένα θέμα να δοθεί το πόθεν έσχεση του Κασελάκη, το οποίο δεν δόθηκε. Μάλλον θα είναι υποψήφιο, μέχρι στιγμή δεν έχει ανακοινώσει τίποτα. Αλλά οι κάζουν όλοι ότι θα είναι ένα εκ των υποψηφίων. Έχουμε Φάμελο, έχουμε Γκλέτσο, έχουμε και πολλάκι. Ο Κασελάκη δεν έχει δώσει το πόθεν έσχεση. Είναι ένα θέμα. Ευαίσθητο και ένα θέμα κρίσιμο πρέπει να ξέρουν οι ψηφοφόροι και οι γενικώ η ψηφοφόρια. Αν είναι υποψήφιο πρωθυπουργό, τι παίζει με τα λεφτά, πώ τα διαχειρίζεται, πώ πήρε το διαμέρισμα, τα στακοκάροβα, αν ήταν εφοπλιστή, πόσο ήταν. και διάφορα άλλα τέτοια στην Κόλμαντ Σάξο, τα δούλευε, τι έκανε. και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Αλλά βγαίνει, δεν το έχουν δώσει όμω ακόμα και βγαίνει η Τζάκριν, Θεοδώρα κι αυτή, επειδή παντρεύτηκε και μια <laughs> Θεοδώρα, θα έρθουμε σε λίγο. Στην νυμφευθύσα Πριγκίπισσά μας Θεοδόρα Θα μπορούσε και η Τζάκ να τα πριγκίπησε Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία Βγαίνει η Θεοδόρα Τζάκρ λοιπόν Να υπερασπιστεί τον κασελάκι που δεν έχει δώσει το πόθενέσχες Με ποια δικαιολογία Καταρχά, οι Πόθε Έσχετε, δεν μπορώ να το διαβάσουν όλοι που βάλετε κάποιε συγκεκριμένε φόρνε, απευθύνεται σε κάποιου ειδικού, έτσι, ποιο απαρτίζουν Μή την Επινένα. Έβαζουν. Και ποιο φοβάλ τηντροπή του Ενέα τη συμβουλή που επιβάλλουν τα πολιτικά πρόσωπα. Μην ανεξαρτήτων αρχών, ναι. δικαστική. Έτσι. Αυτή το Αυτό σημαίνει το εξή. Ότι μπορεί κάποια στοιχεία να απομονωθούν για να χρησιμοποιηθούν για λόγου κοπιμότητα και επίση υπάρχει κάτι άλλο. Ότι οποιαδήποτε κοινωνικο όργανο που απαρτίζουν από κάποιου ακτινολόγου, από κάποιου μηχανικού, από κάποιου που ασχολούνται με τα κιάτι. Είναι βοηθοί φαρμακείων. Σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορούν να έρθουν στο ύψο αυτή τη στιγμή. δεν είναι μπορούν να το διαβάσουν όλοι το πόθενέσχε. Όλων των υπολείπων, τα πόθενέσχε, 20-30 χρόνια τώρα, τα διαβάζουμε. Όπω τα διαβάζουμε, με απομονώσει, με μεγεθύνσει καταστάσεων, στοιχείων κτλ. Του Κασελάκη δεν μπορούν να το διαβάσουν όλοι. Είναι πολύ περίπλοκο. Το λέει εδώ η Θοδόρα Τσάκρη. Βρήκε αυτό το επιχείρημα, το θεώρησε πολύ έτσι. λογικό. Μάλιστα δεν μπορούν να το διαβάσουν και στη σχετική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ γιατί είναι κάποια κτηνολόγη μέσα. Και όπω ξέρουμε, οι εκτινολόγοι δεν μπορεί να διαβάσει μαθηματικά, αριθμού, στοιχεία, όλα αυτά. Δεν μπορεί κάποιο να ρωτήσει έναν ειδικό και να του αναλύσει το πώ ενέσχεση για το δύσκολο. Και η απλή ανάγνωση καταλαβαίνει. Με απλή ανάγνωση καταλαβαίνει κάποιο τι γίνεται, τι θέλει να κρύψει και τι θέλει να εμφανίσει. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να το διαβάσουμε. Πολύ σωστό επιχείρημα και πολύ 38 και στέρεο και πιστικό πάνω απ' όλα. Στο ΠΑΣΟΚ τώρα έχουμε την Άννα Διαμαντοπούλου που έχει επιστρατεύσει όλου του απαράδεκτου. Δημήτρα Παπαδοπούλου, Γιάννη Μπέζο, Σπύρο Παπαδόπουλο, κάνει κάτι βίντεο. Όλα αυτά γιατί κάποτε ήταν η συμμαθήτρια με την Δημήτρα Παπαδοπούλου. Και αυτό τώρα το εκπεί με κάποιο τρόπο, του εμφανίζει με διάφορου τρόπου. Έχει πάει και στην εκπομπή του Ψινάκη που συμπαρουσιάστηκε εκεί είναι η Δήμητρα Παπαδοπούλου. Μπα και φτιάξει ένα προφίλ ότι δεν είναι δεξιά. Και ότι είναι σοσιαλίστρια. Γι' αυτό γίνονται όλα αυτά. Και το πιάνει αυτό ο Δούκα. Την Άννα, η οποία έχει πάθο ξανά με τον Πασόκ μετά από δέκα χρόνια, έκανε και διάφορε κινήσει ώρα αποφάσεων, με φλωρίδι, ραγκούση, με λέει με ένα ΣΥΡΙΖΑ και κάτι τέτοια. Και ήδη έχει κάνει με το ραγκούση κόμμα. Προσέξτε, φίλε και φίλοι, μην μας θυμάσουν καμία μπούκα από τα δεξιά. Εμεί δεν θα γίνουμε ξανά δεκανήκοι τη Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι ο ίδιο ο Άδωνη ή το ηχόχρωμα φτάνει στον Άδωνη ή τον φωνάζει ο Δούκας. Ένας λόγος για να ψηφιστεί ο Δούκας είναι αυτός. Για να έχουμε στη Βουλή τέτοιου τύπου και σε αυτή την ένταση Ηχητική ένταση, αντιπαραθέσει. Όμω εδώ την κατηγορία για μπουκάρισμα τη δεξιά και όπω λέει ο ίδιο προ του συντρόφου να προσέξουν οι Πασόκοι να μην ξαναγίνουν δεκανίκοι και να μην έχουμε καμιά μπουκα από τη δεξιά. Μην χρειαστεί και φέρουν το δουνουτού γιατί η δεξιά του ανάγκασε να φέρουν το δουνουτού. Γιώργο Παπανδρέου ήταν. Μην χρειαστεί να κόψουν συντάξει γιατί η δεξιά του ανάγκασε να κόψουν συντάξει τότε όταν τι κόψανε να κλείσουν να βάλουν φόρου. Να μειώσουν τα δώρα, να κόψουν τα δώρα από το δημόσιο. Όλα αυτά θα κάνει μόνο το Πασόκ. Δεν ήταν και Δημοκρατία. Μετά ήρθε και Δημοκρατία και συνέχισαν το έργο στο Δούκα. Σε αυτά που είπε για τη δεξιά Διαμαντοπούλου. Απάντησε η ίδια η Διαμαντοπούλου. Θα του έλεγα να μην πει σε γιατί δεν τον βοηθάνε ούτε τον ίδιο ούτε το Πασόκ. Και να του θυμίσω ότι αυτό ήρθε στο γραφείο μου για να ξεκινήσει την εκστρατεία του ω Στην οποία τον στήριξα απολύτω και δημόσια και με πολλού τρόπου. Επομένω, μαζί ήμασταν. Δεν ξέρω τώρα τι έπαθε. Εγώ θα έλεγα να μην κολλήσει η ΣΥΡΙΖΑ. Ο ένα βρίζει την άλλη για δεξιά, η άλλη βρίζει τον άλλο για ΣΥΡΙΖΑ. Mm -hmm. Καλά πάμε και τα δύο είναι βρισιέ, εδώ που, το λέμε, που τα λέμε. Αλλά όμω, κάπω έτσι εξελίσσεται για την παράθεση στο Πασόκ. Να σηκώθουν και λίγο οι τόνοι. Την Κυριακή έχουμε εκλογέ. Ραφτείτε, ντυθείτε. Ψηφίζουμε, ο συμπολίτη μα εδώ που θα ακούσουμε τώρα, και αυτό από την τολεμα είδα, δεν θα πάει να ψηφίσει μάλλον στο πασοκ, γιατί είναι ευχαριστημένο δυσαρεστημένο με το μυτσοτάκι. Ποιο είναι το μεγαλύτερο τη πρόβλημα οικονομικό, είναι λογαριασμό του ρεύματο, είναι τα καύσιμα η θέρμαση. Ποιο είναι το έκανα. Όλα μαζί είναι τα κουτάκια. Όλα μαζί. Τι περιμένει εσύ. Αφού οι πολιεθνικέ πλουτίζουν όλα τα φταί ο μυτσοτάκη. Παρόλο που τον ψηφίζω τον άνθρωπο, όλα τα φυτέ αυτό. Γιατί δε βάζει μια τάξη, μια τάξη. <Τι> Παρόλα που το ψηφίζω τον άνθρωπο όλα τα αυτά είναι αυτός. <Τι> Παρόλα που το ψηφίζω τον άνθρωπο όλα τα αυτά είναι αυτός. Εκεί; και, απαντώ εγώ. <Τι 'ς δημιουργός> Σακίδια! Δεν ξέρω ακόμη ότι κάνετε η κυβέρνηση για να είναι περήφανη. Μια χαρά τα πάει με Μητσοτάκης! Δηλαδή, μα λέτε ότι μπαίνει Έλληνα σε αυτή τη στιγμή και η Ελληνίδα σε δημόσιο νοσοκομείο και νιώθει υπερήφανο, υπερήφανη. Σε πάρα πολύ νοσοκομείο. Εδώ τελείωσε το τραγούδι και αυτό που έχουμε ξεκινήσει, τον Τάντι Λόλο σε αυτήν την εκδοχή, εκτέλεση. Και κάναμε και μια σούμα και είναι ο συγκεκριμένο κύριο που περιγράφει όλο τον παραλογισμό που συμβαίνει, την τρικημία με στα κρανία ψηφοφόρων τη Νέα Δημοκρατία και άλλων κομμάτων. Που τα κάνει λάθο όλα, ο τσουτακεί, αλλά όμω τον έχει ψηφίσει. Και αν ξαναγίνουν εκλογέ, όποτε γίνουν δηλαδή, πάλι θα ψηφίσει με αυτό το κριτήριο, ότι τα κάνει λάθο. Γιατί, για ποιο λόγο γίνονται εκλογέ, να ψηφίσουμε κάποιον που θα τα κάνει σωστά. Αν ένα κριτήριο διαχείριση, είναι αυτό. Όχι. Λάθο τα κάνει, αλλά τον ψηφίζει. Το έχουμε ακούσει πολλέ φορέ, κυρίω από συμπολίτε τη επαρχία, του γιατρού, όλοι μαζί. Είχαμε και το γάμο τη Θεοδόρα, τη πριγκίπισά μα. που είναι τόσο ωραία οικογένεια, τόσο καλή οικογένεια, καθαρή λαμπερή και έχουμε εδώ τώρα όλους να σουλατσάρουν στα προεδρικά μέγαρα με τα σανδάλια και όλα τα υπόλοιπα και έγινε η τελετή στο Βυζαντινό Μουσείο, το οποίο ακόμη είναι κρατικό. Τη συγκέντρωση στο Βυζαντινό Μουσείο την είδατε? Ποια συγκέντρωση? που έγιναν από κάποιους για να μην γίνει ο γάμος της Θοδόρας Είδα κάτι, δεν πρόσεξα γιατί έχω πολύ Α. πρόβλημα Είδα κάτι, δεν πρόσεξα γιατί έχω πολύ Α. πρόβλημα γιατί... Όχι, ρωτάω αν θυμίζονται Να πω κάτι, ε, αυτό σας λέω, με τι ασχολούνται τώρα Κάποιο πάει να παντρευτεί κάνει μια δεξίωση, το Βυζαντινό Μουσείο το νοικιάζει θέλει Yeah, δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά με τι ασχολούνται όλοι οι άνθρωποι Εδώ εγώ κοιτάω να είμαι στη Λέμβο Εδώ εγώ κοιτάω να είμαι στη Λέμβο Να αρπάξω τα συνόδευτα. Να μην τα πιάσει το οργανωμένο έγκλημα Και αυτοί ασχολούνται με αυτά Το πάρτης Θεοδόρος λέει Είγε yeah. στο Βυζαντινό Μουσείο Γι' αυτό Το οποίο νοικιάζεται Ακόμα, γνώμα πρέπει να πουληθεί ή να γίνει Airbnb, εν πάση περιπτώσει, το, τα, το παρελθόν είναι υπερτιμημένο. Εδώ, λοιπόν, η Σοφία Βούλτεψη λέει ότι είναι στη βάρκα πάνω, θεωρεί ανούσια τα θέματα του γάμου, και ότι είναι στην βάρκα πάνω και σώζει ασυνόδευτα, η ίδια, Ευαλενικό, είναι πάνω στη Λέμβο και προσπαθεί να τα σώσει, με τα αρπάξουν, οι δουλέμποροι κάπως έτσι το περιέγραψε, το, να το δεχτούμε, φεύγουμε από αυτή την εικόνα, μην χαθούμε από τον γάμο, τον π Δεν είναι λίγο όλο αυτό, και είχε πάει και ο κόσμο. Από νωρί το μεσημέρι, αρκετό ήταν ο κόσμο ο οποίος συγκεντρώθηκε έξω από την εκκλησία, ώστε να μπορέσει να βρεθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στου καλεσμένου αλλά και του νεόνυμπου. Θυμίζει τι καλές εποχές τη Ελλάδα. Είναι ένα γεγονό μεγάλο ε, για το κοσμικό χώρο. Χάρηκα πολύ που μπόρεσα επιτέλου να του δω από κοντά. Η νύφη ήταν πανέμορφη και ευτυχώ και είμαι πολύ χαρούμενη που φέρω το ίδιο όνομα. Λέγομαι τώρα. Ε, δεν υπάρχει καλύτερο να λένε την Πριγκίπισα Θεοδόρα και την κυρία Θεοδόρα. Χαρούμενη υπερηφάνεια. Να άλλο ένα λόγο να νιώθει κάποιο περήφανο, όχι μόνο τα τέλεια νοσοκομεία που θα γίνουν και βίντεο κλιπ μέσα όπω έχει πει, όχι μόνο η απορρόφηση, όχι μόνο η θέση μα στην Ευρώπη, στον πλανήτη, στον γαλαξία, αλλά να έχει το ίδιο όνομα με την Πριγκίπισα που παντρεύτηκε προχτές. Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου είναι η Νύφη μαζί με τον Γαμπρό, τον Κουμάρ. Να χορεύουνε. Ζεϊμπέκικο δεν ήταν. Χασάπικο δεν ήταν. Κατοικίκλου κάνανε, ούτε ξέραν. Είχαν ανοίξει χέρια και χορεύανε. Ποιο τραγούδι όμω. Αυτό το τραγούδι λοιπόν, χόρεψε η Θοδόρα με τον Κουμάρ. Ζεϊμπέκικο, μάλλον. Τι ήταν αυτό. Διαλέξαν τη τραπετσόνα και τη βάλαν στα ηχεία και χόρευαν και χειροκροτούσαν οι πρίγκιπες από κάτω με τα φορέματα. Οι, οι πριγκίπισε με τα φορέματα. Μπορεί και οι δεν τνίμουνα, δεν ξέρω. Δεν κρίνουμε. Χειροκροτούσαν όλοι, χαρούμενοι όλοι που χόρευαν το συγκεκριμένο τραγούδι. Δεν ξέρω γιατί το επέλεξαν και τι μπορεί να ακούγαν τους στίχους όταν έλεγε με αίμα χτισμένο κάθε πέτρα και καημό, κάθε καρφί του πίκρα και λυγμός. Τι είναι όλα αυτά για αυτού. Τι σημαίνει λυγμός, τι σημαίνει καρφί, καημό, όταν γυρίζαμε το βράδυ από τη δουλειά, ποια δουλειά είναι η λέξη κομβική στο δικό τους λεξιλόγιο που εντελώ. Το συγκεκριμένο εντεωμεταξύ τραγούδι το έχει Μη στο Κιστοδωράκης, Μπηθηκότσες και Στύχη του Τάσου Λιβαδίτη. Έχει γραφτεί το 1960, όταν τη χώρα κυβερνούσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Εθνάρχης και βασιλιάς ήταν ο παππούς τότε, ο Παύλος με τη φριδερική. γιατί ο Κωνσταντίνος Καραμαλής τότε ήθελε να διώξει τους κατοίκους των παραπηγμάτων όπως τα λέγανε προσφυγικά στη Δραπετσόνα, ήθελε να φτιάξει μια άλλη εικόνα για την πρωτεύουσα ήταν Ευρώπη και μη είχε ξεκινήσει κάποιες διαδικασίες για να ξυλώσουν τα πάντα και έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι, κάποιοι κατοικοί ήθελαν να μείνουν εκεί, να μην πάνε σε και είχε απασχολήσει τον Τάσο Λιβαδίτη. Ο Μιξετοδωράκης του ήρθε η μελωδία, τον πήρε τηλέφωνο και φτιάξανε αυτό το τραγούδι με τίτλο Δράπετσόνα με τις περιγραφές και τους στίχους που όλοι ξέρουμε. Προχθές δηλαδή οι πρίγκιπες χόρευαν στο ρυθμό ενό τραγουδιού που περιγράφει τον πόνο που ήδη ίδιοι προκάλεσαν στους κατοίκους τότε τη περιοχή. Όλο αυτό το σουρεαλισμό τον ζήσαμε λοιπόν Στο γάμο τη Θεοδόρα, που η κυρία είναι χαρούμενη που έχει το ίδιο όνομα, να μείνουμε λίγο σε μίκη κυθοδωράκι, γιατί υπάρχει μια συναυλία στο Ηρόδιο 14 Οκτώβρη, σε δύο Δευτέρες ακριβώ, 15 μέρε, στο Ηρόδιο, η Νατά Σαμποφίλιου, Θέμη μια ομάδα σούπερ ταλαντούχων και καθαρών προσώπων και βλεμάτων ε, θα τραγουδήσουν και θα παίξουν με κάποιο τρόπο. Τραγούδια θα είναι βασικά, αλλά είναι μουσική η παράσταση. Πάλι Τάσο Λιβαδίτη, αυτό το λίγο που θα ακουρωμένη στο μήκη το έτσι όπω όλη αυτή η ομάδα τα βλέπουμε τα πράγματα, γιατί συμμετέχω και εγώ που σα έχω ξαναπεί με κάποιο τρόπο, με κάποια μικρά κείμενα, σε αυτή την παράσταση. Την ενορχήστρωση τη σύλληψη την έχει ο Θέμης Καραμουρατίδης, το ερμηνευτικό σύνολο αποτελούν η Μαρία Διακοπαναγιώτου, ο Ηλίας Μαυακού, η Σμυρδό Βασιλείου, ο, ο Βασίλη Προδρόμου, ο Μιχάλη ο Μαθεό Μπουμπάρη, ο Γιάννη Δάφνο. Συμμετέχει και ο μπαμπά τη Νατάσα, ο Νίκο Μποφίλιο. Σκηνοθετική και σκηνογραφική επιμέλεια έχει ο Άγγελος φίλου, την κινησιολογία έχει η Σεσίλη Μικρούτσικου, κόρη του Θάνου Μικρούτσικου. Είναι μια ωραία παρέα γενικώ από ό,τι μπορείτε να καταλάβετε. Προπολούνται ακόμη εισιτήρια, μπείτε στο Ticket Service, νομίζω εκεί δεν πρέπει να είναι, εκεί την ticketservices.gr, είναι τη Μέση Ρωδίου. Ε, μπείτε όμως αξίζει τον κόπο Πραγματικά θα είναι κάτι μοναδικό όλο αυτό που θα γίνει εκεί Πάμε τώρα να ακούσουμε λαό Πρώτο μέρος και εδώ είμαστε Γεια σας Ροκοστόλου Γεια Από τη Θεσσαλονίκη, μικρή Έλα μικράκι Βλέπεις μου κάνω άνομα έτσι να σου λέω Φίλα μη με το δικό μου Λάουρα ε, Σοβαρά τώρα Τι σοβαρά, δεν άρεσε το Λάουρα Όχι καθόλου Γιατί, Τζέσικα, Τζέσικα. Ζόλδη, θα λε ήσαι ζόλδη. η μικρή αυτή θεσσαλονίκη, τέλο πάντων. Τι α χαραμίσω λίγο το χρόνο γιατί σχολάσαμε δύο ώρες σήμερα. Αω. Γιατί, είναι η αθλητική ημέρα. Όχι, γιατί α. δεν έχουμε καθηγητέ, οπότε. Έλα, καημένη, πώ κάνει έτσι. Δεν μα νοιάζει. Έλα μου. Έλα μου, κοπέλα μου. Έλα μου, κοπέλα μου. Α εκεί, στην τόσο, πώ λέει, τη γωνιά. Δεν θυμάμαι. Έχει τόσο, μα Έλα μου, κοπέλα μου, να διώξει την παγωνιά. Λέγε Μωρή Άκου να δεις Αν δεν υπάρξει εγκεφαλικό, καρδιακό κάποιο Από το διπλωματικό σώμα σήμερα Το U-Turn της Κηφισίας Το ύψος του φάρου του ψυχικού Φταίει ο θυμιός Και εσύ Γιατί... Γιατί είχα τέντα τον ύμνο του μου Τώρα το που σας άκουγα και η γονή, Και ήταν δίπλα ένα άσπρο αυτοκινητάκι με μπλε πινακιδούλα που σου και κόντεψε να πάρει έμφραγμα ο άνθρωπο. Ήταν τόσο αστείο που και... μιλάμε, ήταν φανταστικό. <σχερνίσαι> να το πω λίγο για το το τότε. Δεν το παίρνει απ' τα λεσμόνο σου. Είναι σαν να <σχερνίσαι> αυτοεκανοποιήσει. <σχερνίσαι> Τι να το κάνω εγώ. Ναι. Εδώ ναι, δεν είναι για αυτοεκανοποίηση. Εδώ, Εδώ είναι ναι, για ναι. να γίνει το σεχ. Επιμενίδιο ύπνο υπάρχει. Όχι ταξίδι να δουν να κερδίσουν το λαχείο. Δηλαδή παράδοξο διδήμονα αυτό έχει αποδεχθεί. <Το> δεν έχει αποδεχθεί ο ταξιδιώτης από το Αυτό έρω. που μου λες τα ζώδια <στάσεις> κάθε τόσο δεν το αντέχω Αμάνω τους διδήμους, έχεις κολλήσει <στά> Τα κρυάρια ναι. τίποτα ε Θα <στά> γυρίσει εδώ ο άλλος, θα βρει εμάς Ο ζυγός, <στά> ή υδροχώ ή τίποτα Λοιπόν, όχι, <στά> <στά> τα λε τα ζώδια μονόπλευρα, <στά> <στά> <στά> τέλος <στά> Επίσης θέλω να πούμε στο Μαρκόνι Να κάνει κανάλι στο YouTube για να τον ακούμε Μην του λες τέτοια <στά> παιδί μου, <στά> θα κάνει, <στά> ξεκόλα. Εγώ θα κάνω σαν Όλοι βλαμμένοι μαζευτείτε. Κατάλαβα. Έλα, και να σου πω και κάτι. Έλα. Έχω να σε πάρω κανένα καναχνόνα γιατί μου έχει δημιουργήσει ψυχολογικό, εσύ. Να το ξέρει. Γιατί. Αλλά εξαιτία σου Α, είδες. το όλησα κιόλα. Να το ξέρει και αυτό. Μάτω. Ναι, γιατί σου έλεγα εγώ εδώ πρώην Λονδίνο και μου λε: Μωρή σε δύο χρόνια στην Ελλάδα πού αποφάσισε, Πού είσαι, Εδώ ή εκεί. Καλά σου λέγα. Και το συνειδητοποίησα ότι είμαι εδώ. Άντε, Μα είσαι εδώ και σε Α, χάνω. Πέρατε. Ναι. Έλα, Ναι, βλαμένο είναι αυτό. Ναι, ναι, βλαμένο είναι αυτό. Πήγα να κλείσω την ανοιχτή ακρόαση για να σε ακούω καλά. Να σου πω: Γιατί είσαστε κι εσεί κι άλλο Δε πού Η εικόνα δεν είναι το παν. Τώρα αν τ' έχει κάνει πουρτόνιο τα υπόλοιπα, Τι πρόβλημα έχει εσύ να πούμε: Η εικόνα, το παν η εικόνα. Αν δεν έχει υγεία, δεν έχει. Αν υπάρχει τόση βία στου ανήλικου και αυτά, Τι αμυντεύεται. Η εικόνα είναι το παν, Ρε φίλε. Γυρνάκι. Πώ Ποιο είναι, η Ελένη. Mm, έτσι και έτσι. Γράφει να σε έχω κάνει. Όχι, ακριβώ, αλλά με λένε και η Ελένη στην εφαρμογή έχω βάλει Ελένη. Ναι. Εσύ ποιο είσαι Ο Ελένη. Όχι. Δεν είμαι. Ε, ε, ε, κάτι άλλο τελευταίο. Είσαι ένα υπέροχο. Πού? Πού, Μαλάκα? Δίπλα, στο σπίτι μου, δίπλα. Στο φεστιβάλ. Ναι, ρε φίλο, στο φεστιβάλ. Είχε έρθει. Ναι, Μωρή και, και δεν ήρθε να μου μιλήσει, Τι να σου πω, ρε, Μαλάκα, μου έρχεσαι με τη μάσκα τώρα και την αυτή. Έχω το προνόμιο να σε έχω δει να πούμε κανονικό. Αντε εκείνη την εικόνα μου. με το Τι να κάτσω. Να Tartare kalis. Tauto figliasta con l'umberga la figliasta timio. Ja ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, που Ja, ja. Ja, ja. Ja, Θέλετε ακρίβεια. Μια χαρά είναι. Μια χαρά τα πάει ο Μητσοτάκη. Μια χαρά τα πάει ο και είμαστε υπερήφανοι γι' αυτό. Θέλετε άλλον ένα λόγο για να νιώσουμε και άλλη υπερηφάνεια. Δεν χορταίνεται η υπερηφάνεια, το ξέρουν όλοι. Στην εκπομπή πάλι τη Γιάμαλη βγήκε ο πρόεδρο τη ανεξάρτητη αρχή διασφάλιση Απορύτου των επικοινωνιών. Όπω λέμε, ο κ. Χρήστο Ράμο. Θα τώρα μια διοίκηση γιατί είχε βγάλει το πόρισμα. Και όπως συμβαίνει σε τέτοια, για τις παρακολουθήσει, πρέπει να πάει στη Βουλή να ενημερώσει τους εκπροσώπους του έθνους, αλλά όμως η Βουλή δεν ήθελε να μάθει τι ακριβώς γίνεται, γιατί να θέλει να μάθει η Βουλή για ποιο λόγο παρακολουθούνται πολιτικά στελέχη, αντίπαλοι, υπουργοί, ο στρατός και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Θα ακούσουμε λοιπόν τη διοίκηση του. Το θέμα τέθη στα όργανα της ΑΔΕ, γίνανε οι έλεγχοι και όταν τελείωσαν αυτή η έλεγχοι και είχα εγώ το συμπέρασμα, σκέφτηκα να ενημερώσω τη Βουλή, την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνεια για την Ακρίβεια, που είναι το όργανο στο οποίο λογοδοτούν κατά τον κανονισμό. Και τι είχε γίνει τότε, δεν σα είχαν δεχτεί. Ναι, θα σα πω. Και εκεί ζήτησα να εμφανιστώ για να του ενημερώσω. Και έλαβα την απάντηση. Ουδή εμφανίζεται από τον πρόεδρο τη Επιτροπή αυτόκλητο ενώπιον τη Βουλή και απορρίπτεται το αίτημα. Έκλεισε η πόρτα έτσι τη θεσμική ενημέρωση. Μετά από αυτό εγώ όφελαι... Δηλαδή εσείς πήγατε να τους ενημερώσετε, είπατε παιδιά έχω νέα... Έστειλα ένα έγγραφο, ναι, ναι. Ναι, και σας είπαν όχι δεν θέλω. Μου απαντήσανε ότι όχι δεν ε, προβλέπετε να, να, να ζητήσετε εσείς να, να αρθείτε να ενημερώσετε. Ε, γιατί ουδησία εμφανίζεται, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό. Εκείνο που όμως που έχει σημασία είναι ότι έτσι έκλεισε η πόρτα σε αυτήν τον τρόπο το, το της θεσμική ενημέρωσης. της Επιτροπής αυτής και ήμουν αναγκασμένος όφελε να απαντήσω στην αρχικό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Με συγχωρείτε να κρύψετε αυτό. Την ίδια ακριβώς μέρα Που έδωσε ενεχείρηση την απάντηση που όφυλα, σύμφωνα με το άρθρο αυτό που σα είπα. Την ίδια ακριβώ μέρα ενημέρωσα όλου ανεξαιρέτω του αρχηγού των κομμάτων, εγγράφω με το ίδιο ακριβώ περιεχόμενο των κομμάτων που, που μετείχαν στην τότε Βουλή, τον πρόεδρο τη Βουλή και τον υπουργό δικαιοσύνη. Και μάλιστα δεν είχα καμία υποχρέωση να το κάνω. Γιατί ο νόμο δεν προβλέπει τι κάνει η ταυτόχρονη ενημέρωση. Το έκανα για λόγου θεσμική ευαισθησία και για να τηρήσω την ίση απόσταση από του αρχηγού των κομμάτων. Καμία προνομιακή μεταχείριση. Απλώ εκείνο έθεσε το ερώτημα. Και εγώ απάντησα σε όλους Να το κάνω εγώ Λιανά για τον κόσμο κύριε Ράμο Άρα εσείς να ενημερώσετε Αυτά που είχατε βρει για τις υποκλοπές Την αρμόδια επιτροπή της Βουλής Και η Βουλή σας έριξε πόρτα Η Βουλή είπε ότι... αυτό που σας είπα Και πολύ καλά έκανε η Βουλή Και μπράβο στη Βουλή Δεν είναι καμιά κουτσομπόλα Να κάθεται να ακούει τι είπε ο και ο άλλος Πήγε ώρα Ράμος να τους δώσει το πόρισμα, να μάθουμε όλοι. τι ακριβώς έχει συμβεί και πολύ σωστά, διακριτικότατη, η Βουλή μας δεν είναι κατ' την στην προηγούμενη που λέγαμε, δεν ήθελε να μάθει, πολλές φορές δεν σας έχει τύχει να μάθετε κάτι, να σας πει κάποιος πρόθυμος, κάτι για κάποιον άλλον, κάποιο καυγά, κάτι που έγινε μια κατάσταση και να λέτε όχι δεν θέλω, δεν θέλω να ξέρω για να είμαι πιο ήσυχο, Αυτό ακριβώς έκανε η Βουλή. Όπως ξέρουμε η Βουλή μας, το Προεδρείο της, γιατί αυτό αποφάσισε, η κυβέρνησή μας ως προέκταση, είναι διακριτικότατη. Δεν θέλει να μαθαίνει τίποτα από όλα αυτά τα παράνομα στα υπόγεια που συμβαίνουν, παρακολουθήσει και δεν ξέρω εγώ τι άλλο από όλα αυτά που έχουν δει το φως του κυτρίνου τύπου το τελευταίο χρονικό διάστημα. Μπράβο στη Βουλή λοιπόν. Λαός μέρος δεύτερον. όλοι φίλε μου, γεια σου. Γεια σου. Καλά εσύ. Ρε, εσύ. έπαθα μια πλάκα σήμερα με μια λικολόγρια όπως αυτή που έλεγε για το ΕΑΜ. Αυτή τη στιγμή έχετε μια εκπομπή. Είναι κάποιος δημοσιογράφος ο οποίος συνεχώς εκθιάζει το ΕΑΜ και το ΕΑΜ. Πείτε στο δημοσιογράφο να κάτσει να διαβάσει ιστορία και θα δει ότι αν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα μονακό. Είμαι στα βιβλία στην ανάλυση των περίπτωση. Έχω πάρει την εφημερίδα και διαβάζω το πρώτο σχέδιο κάτω από ένα ρε παιδί μου. Ναι. Και γράφει α πούμε ότι ο Λάωστέ δωρεάν υγεία και παιδί, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι ακριβώ. Και ξαφνικά ακούω από πίσω μου μια κολόδια και λέει, ρε ρεφαλυμούνια όλα τέτοια θέλετε. Τι να μα δώσει το πρώτο πυγό πια, γυρνάω τη βλέπω. Τι λένε μου κιολόγια, τη λέω, καριόλα. Λέει, είστε μόνο γι' αυτό και για το κοσερβοκού. λέω το κοσβοκού το έχω βάλει στο νερό. Κανόνα τη πορεία σου. Εκεί δεν θέλει αυτή. Αμέσω Η μου λέει μην τη βρει. Λέω σοβαρά το λε τώρα, Είναι. Μα είναι δικηγόρος, επιχείρημα αυτό που είναι δικηγόρο. Έλατε, Ναι, να μην τη βρίσκουμε την κυρία και μετά πήγε στην εκκλησία να κάνει τον σταυρό τη. Αυτό. Ε, τότε σώθηκε. Αλλά θα ήμασταν μόνο ωστόσο. Ξέρει τι μου θυμίζουν όλα αυτά που γίνονται. Όχι. Ένα περιοδικό πάρα πολύ ωραίο, ένα κόμικ που διάβαζα μικρό. Τη βαβούρα. Το is no good. Α. Να γίνω Χαλίθη στη θέση του Χαλίθη. Μαλακική διάβαζε. Διάβαζε βαβούρα και Και ο. Ο Χαλίβης ήταν πιο μαλάκας από το Χαλίβη. Ο Χαλίβη ήταν πολύ καλός. Αλλά ο άλλος ήταν πολύ πούχος. Ενημέρωσε μας, ναι. Το έχουμε δει παιδί μου. Το έχουμε δει στο Ζάχο Δόγκανο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν τα κανάλια έπαιξαν καθόλου το θέμα του μετανάστη που δολοφονήθηκε στο ΑΛΦΑΤΑΦ. Τα τηλεοπτικά κανάλια τι τη δουλειά yeah. έχουν, παιδί μου. το παίξει, ο Λιάγκα. Σα ακούω να λέτε μαλακίε. Θα αρχίσω κι εγώ Εντάξει, υποτίθεται υπάρχουν και ενημερωτικέ εκπομπέ και Ναι, αλλά δώσε σε βάση το υποτίθεται. Ναι, τέλο. Επειδή ο πιθανότερο είναι πω δεν θα πεθεί το θέμα σχεδόν καθόλου και πάντω δεν θα δείξουν σε καμία περίπτωση τι φωτογραφίε αυτού του ανθρώπου. Είναι σουκαριστικέ. Του έκαναν ακόμα και Είναι φοβερό. Για την μιλάμε αστ Του Χρυσοχοίδη Ναι για τους μπάρους δεν δε, θέλω ναι. να εκπλήσεσαι τώρα Περνούν οι αστυνοϊκοί και χειροκροτάει ο κόσμος Αυτός ο Χρυσοχοίδης γιατί δεν παρατείται Γιατί να απαιτηθεί παιδί μου δεν είναι συμβατός με το κυβέρνηση Μητσοτάκη Καλή αλήθεια είναι πως είναι δεν θέλω να έχεις αδίέξοδα. Όχι. Στη Μητσοτακοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα Όχι κανένα Τέλος Αποστολή, δεν το πιστεύω. Γιατί? Πρώτη φορά μιλάω μαζί σου, πρώτη φορά σε επιτυχαίνω. Να το. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Uh -huh. Λοιπόν, πήγα να σου πω καταρχήν συγχαρητήρια. Mm -hmm. Θε είδα στο φεστιβάλ, ήσουν φανταστικό. Τσ' άρεσα. Πάρα πολύ. Ήμουνα πρώτη θέση μαζί με την αδελφή μου. Α, oh, δεν την είδα. Χωρούσα και την πλούσα κουνούμαλο. Δεν το πίστευα ότι θα είσαι εδώ. Δεν με ξαναδεί ποτέ. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά. Α, ah, ξεμπαρθενιάστηκε στο φεστιβάλ εσύ. <laughs> Ναι, και πορτενιάστηκα, καλά το λε. Ναι, να το θυμάσαι. Ήμουν πάρα πολύ χαρούμενη γιατί πραγματικά δεν περιμένα να σε εδώ. Περιμένα να χειρουργηθώ άστα να πάνε και να πάτε στην αναμονή. Από ό,τι ήσουν ακόμα αναμονή, μια χαρά το χάρηκε. Ε, βέβαια. Έχει mm. τουλάχιστον ξεκάθαρη. Μια ρίχθα χειρουργείο από 25 Απριλίου. Έλα, μωρέ, πήγαινε περιμένω. το απόγευμα να τα κουμπίσει να γίνει. Πήγαινε σε ένα ιδιωτικό τόση προσπάθεια κάνει η κυβέρνηση. Ε, Να πείτε ένα ευχαριστώ στο κράτο για όλα αυτά που κάνει. Διτική, το το σύστημα προχωράει είναι όρθιο σε Μην το πετύχω αυτό τον να Αχ, τι θα του κάνω. Δεν μπορείς να φανταστεί τι έχω περάσει. Πραγματικά είναι το 8ο χειρουργείο. Έχω πραγματικά φρικάρι Είμαι σε άφλια κατάσταση, αλλά εντάξει, τουλάχιστον. Τι να πω. Με πήρε ο ο γιατρό να μου πει ότι ξέρεις, να σε βάλω. Ιούλιο, τα τραπέζια, από 8 σε 4. Μια χόλη μου, λέει Πα πίσω. Ωραία. Άστα να πάνε. πίκρα μεγάλη. Χάρηκα που σα ακούσα. Μπράβο σα. Και πολλά φιλιά στο Θεμιόν. Και σε παρακαλώ, Αποστόλη. Αφιέρωσε κάτι στην αδερφή μου τη Σοφία. Τιμωρή, πε συγκεκριμένα. Πρέπει μία με δύο να τη μιλάω. Καλά σου, κάνει. Μην τυχόν και σε χάσει. Σωστό. Έλα, Να σε καλά. Πολλά φιλιά, Γιάννη. Αυτά. Με, την, ε, με τον λαό. Τη συνομιλία με τον λαό και του Αποστόλη στο 11, 10, 1088 80 Ε, πάρτε μέρο και διαμορφώστε, συνδιαμορφώστε τέτοιε καταστάσει, συνομιλίε, το, του λαού όπω λέμε. Όσο μπορείτε να το κάνετε αυτό, όσο εμεί θα ακούμε έναν εργάτη, γιατί υπάρχουν και εργάτε στη ζωή και χωρί του εργάτε, όπω ξέρουμε, γρανάζια δεν γυρνάνε πρώτον, δεν θα είχαμε τίποτα. Δεύτερον, γιατί εμεί εδώ είμαι εργάτε βέβαια τη ενημερώσεω, τη ψυχαγωγία, αλλά αέρα, κοπανιστός. Ο κανονικό εργάτη είναι αυτό που παράγει. Πρακτικά, γιατί είμαι αισιόδοξο. Για την ψηφιότητά μου. Γιατί μόλι σε 2,5 χρόνια ξανάβαλα το ΠΑΣΟΚ στο κέντρο των πολιτικών εξελίξεων. Νομίζω ότι είναι άδικο από την πλευρά των συνυποψηφίων μου να μην αξιολογούν πού ήταν το ΠΑΣΟΚ το 21 και πού είναι το 24 σε 2,5 χρόνια. Ούτε καν δεν τέλειωσε η θητεία μου. Θεωρώ λοιπόν ότι εγώ δεν υπόσχομαι λαγού και πετραχίλια. Δεν ήρθα εδώ όπω κάποιοι άλλοι σε γειτονικά κόμματα που θα κερδίσουν το Μιτσοτάκι και σήμερα Αυτά. Ο εργάτης είναι ο Νίκος Αντρουλάκης αν δεν το καταλάβατε. Νομίζω κολλάει εικόνα. Φτάσαμε στο τέλος. Τρίτο μέρος του λαού. Διαφημίσεις. Γιώργος Πιέρος μετά μαγκαζίνο. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Πόσα τετραγωνικά ήταν το Μπουχάρα που πήρε η Ολγίτσα Τι εννοεί Τον Μπουχάρα, να μάθουμε να μιλάμε, Μήπω ή Μπουχάρα. Α ή Μπουχάρα, Τι μαγειρεύει αυτό, Έχει πατήσει πότε πάνω σε τέτοιο. Με τα πόδια με την πατούσα, Όχι, αν αυτό εννοεί Με την πατούσα, Όχι, έχω κυλιστεί. Α, έχει κυλιστεί. Ναι. Ωραία, και αυτό χρήσιμο είναι. είναι σαν καζόν. Τόσο παχύ, Λοιπόν, γιατί θέλω να σου κάνω μια ερώτηση: Πόσο νοικιάζουν οι καθηγητέ οι νεοδιορίστοι τώρα που πήρε 780 ευρώ την Καρσονιέρα και πόσα τετραγωνικά είναι η Καρσονιέρα. 50 ευρώ, 27 τραγωνικά. 55 ευρώ δεν νομίζω κανένα 500 άριχο και είναι 23 τετραγωνικά, 22, ίσα ίσα. Εντάξει. Τέλει πιο μπουχάρα μέσα. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση τους περισσεύουν λεφτά. Τι θες να πεις. Εντάξει, φίλε, εγώ παραπάνω να πούμε και δίνω, ναι, οκ. Okay. Δίνω από μένα. Τις δίνω εγώ. Δεν θα ε, δε δε βγάλουμε. Δε. βγάλουμε. Ε, κακώς μπήκα σε κουβέντα. Δεν θα βγει νόημα. Γεια. <Τι> Ο Αποστόλη Ναι, Ναι. Ναι, Αποστόλη μου. Είπε ο γιο μου ο Θανάσης, Ότι πάτε κάθε μέρα και χειροκοτάτε για να βγει η κεροβασίδη αρχηγό. Ποιο χειροκροτάτε Κοίταξε ότι θα σα βάλει λέει στο δημόσιο. Ποιο μωρέ. Εσύ είμαι το Φανάση, το γιο μου. Ναι. Θα σας βάλει λέει, στο δημόσιο. Θα μα βάλει, ναι. Την αλήθεια. Ναι, παιδί μου. Αυτή η γυναίκα δεν κάνει για αρχηγό. Σα κοροϊδεύει όλου. Ωρα... Δεν ξέρω τι θα κάνει. Εσύ είσαι μαμά του Κώστα στο αρσενικό. Ναι. ναι. Είμαι η μητέρα του Κώστα. Δεν μου έλεγα από όλοι. Εσύ είπες τον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του αγώνη του Γιωριάδη, δηλαδή το γραφείο του. Μου το έχει πει από και μου έρχεται να τον εισκοτώσω. Κατάλαβα. Άστον. Δεν γιάνει μια φορά είναι το καλοχέστο. Έλα γεια. Αποστόλη, Έλα. σε έπιασα με την πρώτη. Λοιπόν, θα ήθελα να πεί στου φίλου μα εδώ, στου ακροατέ, ότι ανήμερα τη Παναγία, τα Χανιά, έγινε ένα γλέντι προ τιμή το γάμου του Δημάρχου Χανίων. Και δουλέψανε κάτι παιδάκι από νωρί τα πόγεμα, μέχρι αργά το πρωί. Και στο γυρισμό από την εργασία του σκοτωθήκαν τρία παιδιά και ένα παιδί χαροπάλευε. Ήταν ο Νικόλα, ο Αλέξανδρο, και ο Χιοθόδωρα, 15, 18 και 20 χρονών. Τα οποία δουλέψανε πάνω από 12-13 ώρε το γλέντι, ήταν και ο Πρωθυπουργό μα, η Ολυπολιτική ηγεσία. Φυσικά μέχρι αργά το πρωί και στην επιστροφή για το σπίτι τους σκοτωθήκανε. Τα χανιά ανήμερα της Παναγίας και δεν το βγάζουνε ούτε εργατικό ατύχημα. Ήταν και ο Πρωθυπουργός μας... Ε, άμα ήταν ο Πρωθυπουργός, τι δουλειά έχει με εργασία, οπότε λογικό. Δεν ξέρω, Αποστολή, λυπάμαι πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μας δίνεις τα φώτα σου και τις ιδέες σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έλα Αποστολή! Ελ' Αποστολή! Τι γίνεται? Θα σου πω εσύ, λύση μου μια απορία σε παρακαλώ γιατί όλο το καλοκαίρι με βασανίζει. Αυτό ο τύπο από την Βόρεια Ελλάδα δεν ξέρω πού είναι από τι αίρε που έχει τον Κυριάκο στο τσεπάκι του και ο κόσμο λάθο ψηφάει και τέτοια. Τον θυμάσαι? Ναι, ναι. Εγώ θέλω Κυριάκο, τον Κυριάκο, τον Λεβέντη που ξέρει και μιλάει και ξέρει και αρχαία ελληνικά είναι πολύ καλό. Τον έχω μέσα στην τζαντούλα μου. Αλλά ο κόσμο λάθο ψηφάει. Πώ το, το Μητσοτάκη εννοούσε σίγουρα, μήπως εννοούσε τον Βελόπουλο. Α, λες. Δεν ξέρω ρε παιδί μου, τ' και τ' άκουγα μέσα στο καλοκαίρι γιατί σας ακούω σε επανάληψη και ο καλά μου και σε έλεγε ότι είναι ο Μητσοτάκης. Για δείτε το λίγο, δεν ξέρω για ποιον έλεγε. το κουλ! Και πάλι ο Μαρκόνη είμαι Δεν μπορεί να αγνοούν οι Τους Τώρα αυτή η δουλειά θα κάνουμε και φέτος Να βλέπουν 27 Να σου καονίσω κονέ με τη Λουκά Έχω μάθει με ζουμπουρλούδικο πολύ φέτος Κάνε εκεί λίγο Κοινωνικό έργο Και του γιο θα βοηθήσει ένα άλλο για ψάρεμα κάτι άλλο Εγώ τη φταίω πάλι Άσε τον την ανισόπαιδη δίσκο, δίσκο, <σένα> δίσκο. Δεν με νοιάζουν αυτά Λοιπόν Να για η διαστολή, το χρόνο... να το τη διαστολή του τα... χρόνου το δίσκος. Δεν σε πειρέξει καθόλου η διαστολή Α, Λοιπόν, αφιές, αφιές η συστολή να κοιτάξεις Που δεν έχεις καθόλου συστολή και παίρνει τηλέφωνο χωρίς εδώ Αργά, Δύσκολες λέξεις, πολλές Λοιπόν,